και απόψε θα θα βγεις το βγει, βγει, στο στο στο Διαβάζει μια σελίδα δίχω τέλεια. Διαβάζει και μια δεύτερη. Θέλει να γράψει ο ίδιο, χωρί το υποτονικό σύνδρομο, να πάρει την ευχή και να τη σβήσει το καντιλάκι που αργοσβήνει μέσα στον εροχήτη. Προχώρα με βήματα σταθερά προ τα πίσω, εάν νομίζει ότι η ανάσα είναι ανάγκη και ο χέρι Μην φωτιά. Μην πάλι την ίδια τη φύση, Μην γίνει για ακόμη μια φορά άρθρο. Κοίταξε στα μάτια τα μάτια του καθρέφτη και ναι, σκέψου τα μάτια έξω το καθρέφτη. Πίσω κίνηση με το αλωγάκι τρώ τη Βασίλισσα.